Άα, oh, σωλιάς, Έλα Μαρή, τι έγινε, πού είσαι στα αξυμικά? Μωρό μου, τι κάνεις? Σου πέσαν τα πιάτα! Είμαι στην κουζίνα που το κατάλαβε. Ε, μυρίζει τέτοιο μπαχάρι! Oh, Όχι, κάνω αυγό τώρα! <συλίξε> yeah. Εσύ που μαγειρεύσει. Είσαι... Πεινάω λέει το παιδί από μέσα μόλι και σε αλλιώσει. Πού, πού τα ακούσει. Και τα ακούω μου, τα για φωνή εγώ, του το παιδιού. Αυτό είναι όταν σου λέω ότι σε πέρα και το πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, Αυτό εκεί θέλω να καταλήγει. εσύ την πιο στιγμή. Ε, εγώ... ε, στο μπάνιο και κάνει τη δουλειά σου. Πιάσε πιάνει την πιο Για Θα τον καταλάβαιναν μόνο οι 480 που τη διαβάζουν. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Είναι ξυνό. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή μου την έχει σπάσει εκεί που καταφέρει. Εσύ αγόρευε αυγή ή είσαι από του 480? είναι το θέμα. Εκεί η αυγή θα είναι το θέμα. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Το θέμα είναι ο Καρανίκα ότι έχει γίνει κολλήθο του κασελάκι και δεν το δέχομαι. Είναι πολύ μάλλον ο Καρανίκα. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί τι ζωή τραβά. Τι σε νοιάζει ποιο κάνει παρέμβαση. Κάτι σα διάβασα εκεί πέρα, κάτι στο ίντερνετ. Τι σε νοιάζει να μην ανακατέβεσαι, φτιάξ το αυγό στο παιδί. Ήρε φιλοτσου. Βράσινο είναι τα αυγά. Είναι φίλο σου. Ό,τι θέλει είναι. Φίλο δικό μου δεν είναι. Από τότε που έγιναν τσιμπιτοκολλητοί με τον Άδωνη και κάνουν μαζί τι φωτέ, δεν θέλω. Ωραία. Και τώρα έγινε και κολλητό του Κασελάκη. Ωραία. Ποιο είναι, ποιο είναι το πρόβλημα. Φουλική. Α, Άλλη. άρα ο Κασελάκη του ενώνει. άδωνι με καρανίκα. Αλλά εντωμεταξύ γελάω πολύ με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Απορώ πω υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το κόμμα. Δεν γίνεται. Φίλε. είναι αλλού. Ε, κάποιοι πιστεύουν τι ιδέε όμω. Τι να κάνουν ή δεν θέλουν να χάσουν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 Δηλαδή, τι διαφορά έχει ο Αλέξης από το Στέφανο επειδή ήταν στην Ελλάδα ο Αλέξης, Εντάξει. Τίποτα, μόνο ΚΑΠΑ ΚΑΠΑ μου ΚΑΠΑ, χάλασε και εσύ, κουνούμαλο. Φυσικά διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Μέχρι τώρα νόμιζα ότι είσαι ανώμαλοι μόνο. ΚΑΠΑ, και εσένα μόνο. Μεταξύ, εκεί στο Πασόκ. Τι δεν ώρα άρα σε αυτό το μυτσοτάκι. Τώρα καταλάβανε ότι ο Αντύκη είναι τελείω για τα μπάζα, που έχει ένα ακόμα οργανωμένο, δομημένο. Ό, oh, <laughs> που έχετε φάει το πράμα σα εσύ τώρα. Ε? <laughs> Όχι, ρε, εγώ για τον Αντυλάκι. για το Πασόκ γενικότερα. Δεν κάνανε δώρα στο μιστάκι τώρα τον καταλάβανε αυτό είναι Μπάζω. Και τώρα βρήκανε ειδικοί που παίστο η Μητσοτάκι, αν κάνουν όλοι κριτική στο μυτσοτάκι. Βρήκαν να κάνουν κριτική στο κόμμα του έλεγω πια. Ποιο έχει το ΣΥΡΙΖΑ γιατί σε κόβι. Θα πει για το ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι Α, για το ΣΥΡΙΖΑ. Α, γιατί <laughs> νόμιζα με τα του Πασόκι. Μόνο. Oh, τίποτα. Εγώ είπα ότι το Πασόκ είναι από του κερδισμένου πλάκα. Κάνει. Πού το είπε αυτό, πού το είπε. Σε σένα. Ας πω, εμένα. Για πε. Δεν σε σένα μιλάω, ρε, βλαμμένο. Πού δεν θα το πω. Στη μαμά μου, το άντε, το είπα και στη μαμά μου. Και ο Πασόκ είναι από τα κερδισμένα. Ρε, ο Ανδρουλάκη έχασε. Και τώρα βρήκαν όλοι να θυμηθούν ότι ο Ανδρουλάκη είναι μπάζο. Αυτό λέω. Και πάμε και στο Πασόκ. Το Πασόκ μέσα σε δύο μήνε. Στο, και... και... στο ΣΥΡΙΖΑ πάμε ΣΥΡΙΖΑ. τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε δύο μήνε οργάνωσε ένα κόμμα Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε δύο μήνε οργάνωσε ένα κόμμα τελείω Διφάει, οργάνωσε. Δι το... Αυτό που ε. είδαμε ήταν ένα οργανωμένο κόμμα. Όχι, αυτό που ήταν είναι στα έξω, αν Τελείως διαλυμένο. Πήρε λοιπόν ένα άλλο κόμμα με τέσσερα πέντε βασικά στελέχη τα οποία τρέχανε. Δεν εννοώ το Θεοχαρόπλου και του και τέτοια. Λοιπόν, πήρε ένα κόμμα. Του Εννοώ τον Παπά, εννοώ τον Φάμελο. ένα δούρου. Αυτή... κατάσταση. Την όλκα Βασίλη, πες. Την όλκα... Ε, ε βέβαια, να... βέβαι, βέβαι. Το μαθημά τη και αυτή. να έχει Έγινε, να σου πω λίγο Πέριμενα να σου πω. Ούτε καν στι εκλογέ του οι δεν πρόλαβε να κατέβει. Γιατί δεν ήταν οργανωμένο και πήρε 15 τη εκλογέ. Δεν θέλω να σα Για... ταράξω γιατί δεν κατέβηκε στι φοιτητικέ εκλογέ. Γιατί, δεν, και έχει... Και γιατί θα... δεν έχει φεστιβάλ νεολαία. Άστο, θα στο πούνε άλλοι. Μη το λοιπόν, πω απότομα. Από ρε, ρε, ρε, ρε, αφού δεν είχε τίποτα. Λοιπόν, Τι λοιπόν, δεν είχε. Όπω δείξανε τα Exit Poll, είναι πάνω στη νεολαία ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι 35 χρονών. Ναι, ε, δα... γνωστό αυτό. Γνωστό. Mm -hmm. Απλά κρύβονται καλά. Πού, στα πανεπιστήμια. Μα με τέτοια νεολαία, γιατί δεν κάνουν ένα φεστιβάλ νεολαία. Νομίζω έχουν μια που περιμένει α π Γιατί μωρό μου θέλουμε εσάς Θα κανονίζετε καλύτερα κατάλαβε. Νομίζω θα βάλουν μπίπερ πλέον Έχει είσοδο στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Ναι Θα χτυπάει top. μαλακόμετρο μέσα όταν να μπει κάποιος Δεν θα τον διώχνει Αν, Αν, Αν, Απλά δε, θα φοσχορίζεις δεν... Θα τον βλέπουμε στο σκοτάδι Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και άκουσα μόλι. Τιλικά. Όχι. Α. Πηγαίνει και ο στο δωρικά στο supermarket και ψώνια. Ο τρόπο του να βουν βαρύζει κανεί το κοινό με αρνητικέ ειδήσει και να δημιουργεί γενικέσει. Φύγει μπορείτε να είναι ο τρόπο. Δεν είναι ο τρόπο, δεν είναι ο τρόπο. Και εγώ πηγαίνω και ψονίζει. Ναι, ναι, είναι ένα απόμά. Ή δύο ναι. ή τρει, δεν ξέρω πώ πάνε. Μπορεί, και δύο και τρει και πέντε. Και άλλοι κυβερνητικοί θα έχουν πει το ίδιο πολλέ φορέ. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου δεν αν πηγαίνουν στο super μάρκετ. Το θέμα είναι ότι εμεί τα πληρώνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Όταν πηγαίνουν αυτοί στο σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να καταλάβουν την ακρίβεια. Γιατί η τσέπη του και η τραπεζική του λογαριασμού είναι γεμάτη. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν ανήκουν σε αυτού του μισθό του τελειώνει τι 15 του μηνό. Δεν το ξέρει αυτό. Και ότι καλύπών οι μισθό του 15 του μηνό, έλεγα αποστολή. Μπορεί να πηγαίνει στο μάρκετ στην αρχή του μήνα για όλο το μήνα. Το ξέρει εσύ, Επίση για έχουμε. Σε παρακαλώ. Ότι ένα άνθρωπο που έχει εισόδημα 10 χιλιάρικα, 20.0. Το, το θέμα το είναι ότι και να 15 Ο μισθό του, ότι ε, μπορούν ε, να ζήσουν άλλε 15 μέρε χωρί μισθό. Αυτή με τα χρήματα που έχουν βάλει στην άκρη, μπορούν να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια χωρί μισθό. Αυτό σηματί. είναι το θέμα. Οπότε και να τελειώνει να και να τελειώνει. Τέλο πάντων. Ακριβώ, ακριβώ. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Χάρηκα. Και εγώ. Γεια. <συλίξε> ναι. Η Ελένη Λουκάρα. Τι είπα, τι είπα. Δεν είναι για μα Τάξερο. <συλίξε> Όχι. Δευτέρα δεν παίζει. Ξέχνατο. Πάρε μεσοβόματα, μα θε. <συλίξε> Παλιο κουμούνι. Δεν <συλίξε> είμαι μόνο κουμούνι, ήμουνα και στον Euro Pride προχθέ. Ορίστε. <συλίξε> ε, α Τι κάνω, μαλός, μια χαρά, δεν άρασε, θες να κάνει τα test, θες κάνει το Covid, μην είμαι να κολήσω τα παιδιά. Έβαλα το στριγκάκι μου και πήγα. Είστε το τέλος αυτός τον Δεν είστε, το τέλος, τώρα αρχίζουμε. Ουράνιο τόξο. Χωρίς... ουρά τόξω με σφυροδρέπαν! Είσαι το τέλο τον γαϊ, τον άρωστον ανόμαλο. Η ελληνική σημαία πλέον θα είναι ουράνιο τόξο. Εντάξει θα και το σταυρό να του πιάσουν κι όλου του χριστιανού. Αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και χριστιανοί και, το ξέρει. Το οποίο σαφνικά! Αυτήν... Υπάρχουν γαίοι χριστιανοί, τι έχει να πει γιου. Είσαι το τέλο σαί ή άρρωστοιανό! Σηλιά. Ζηλιάρα, ζηλιάρα που δεν σου κάθω τα τσιβιτζηλίκια. Ουρτ! Α πούμε λαμά μα, Πού είσαι η Αποστολή? Εδώ τι έγινε? Όλα καλά, σα ακούω. Σα απολαμβάνω. Μπράβο, είναι ό,τι καλύτερο έχει να κάνει. Η αλήθεια είναι πω δεν αυτή τη στιγμή. I know, πλάκα, I know. Πλάκα-πλάκα από το διάλειμμα των νεύρων μου και από την σωματική εξάντληση ναι. Ε, η σωματική εξάντληση? λάστικο πάλι. Λάστικο, λάστιχο, όλα. Αλλά... Η μαλακία είναι υγεία, φίλε, το έχουμε δει. <laughs> ναι, ναι, όχι, εγώ συμφωνώ. Η μαλακία. Είναι η χία, μου ομορφαίνει τη ζωή Έτσι έτσι Δεν βλέπεις τον Άδωνη Ε τον βλέπω τον καμαρώνω κι αυτό Ενώ είναι. που είναι πολύ υγιής Ε σκέφτεσαι Μας λες κάπως που... το πετυχαίνει Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. <laughs> mm. <laughs> λοιπόν Γαϊδάρακο άκου να σου πω Υπάρχουν παραλλαγέ στην κουζίνα Στην ανατολική και στην πόλη Υπάρχουν το νιώθω κρυφά μονοπάτια Υπάρχουν το νιώθω Κρυφά μονοπάτια, ε. υπάρχουν κομμάτια από το φω στη σιωπή. Αχα, ναι. μιλάς με γρίφους, γέροντα. Ναι, ναι, ναι, ε, εντάξει, πίξ, πίξ. Πίξ, λάξ. ναι. Κλωτσές και γροθιές. Τραγούδια που μπήκαν με δάκρυα στα μάτια. Τραγούδια που γίνε Να σου πω κάτι. Εμείς εκτιμάμε πιο πολύ τα απλά πράγματα πως είχε πει και ο Πουλικάκος. Μια φούντος, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου χεις κάνει, φραγκοσυριανή γλυκιά Τέλο Τέλος πάντων, ηρέμισα και είπα να σε πάρω να σε ευχαριστήσω. Έγινε, να σε καλά, ευχαριστώ για χαρά. Α, όχι, πιγλίνεις. Τον πόλο! Έλα μου η νύνη, είσαι να πατάω καθόλου αυτός ο Τώρα βγεις να φας. Αφού περίμενε τηλέφωνο να απαντήσει. Εντάξει, το καταάπχεις; Το κατάπια, το κατα. Λέγε. Αυτრივώς, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τους εικούς. Γι αυτό και λέω κάτσα να φάω το τστάκι μου γωμ με το μαλάκα, ανάδρα κάνει πάλι κανένα μήνα. Να σου βρέει μαλάκα. Τι εγώ μια τυιά κάνω, ρε βούσε. Δεν θα πας στον καρδιά βαστάτε τον υχιτάλογα. Βαστάτε τον υχιτάλογα. Τι κάνουμε; Μαλόνι μου η κουπαλαﾞ η τι μαλάκα βυθάνεις. Δηλαδή δεν είπα εγώ να γυμνά αυτό να το είχα συκλίσει εγώ και ξετοτιά και μικρό τσούτσο. Τόσο Ήθελα να σε πάρω στα γέλια. Να σου πω. Είσαι μια ηλικία που συμβαίνουν τα τύχηματα αυτά. Ε, ρε φίλε Είσαι τι έγινε τώρα, τι δεν μα να ναι, σου πω, αυτή τώρα οι επιπάδε εκεί. Η αριστερή, α πούμε, όχι που Αναρρωτιόνται πως έκανε λεφτά ένα τύπος στον καπιταλισμό που επιτρέπονται τα πάντα. όπω παραδείμε το σκάριξε εγώ καραβάκια που κουβαλάνε πούδρα για τη μύτη ή δικλωπήρυ. Πως τα λένε ρε και τέτοια δεν μπορεί να τα... Αυτά. Δηλαδή κάτω και ας με το πάλι μου που Μόλις αυτά κόπι Λογικό. Λοιπόν, πού είσαι τώρα, Ήθελα να πω γιατί μου πιάνει την κουμπέντα αρμαλάγα και άλλο ξεκινάω από πω και άλλο λέω. Δεν λε που σε γερό ξεκούρτσαι το θυμάσαι. Τι σε μου λέει, γιατί ρομαλάγα έχει σχολήσει με την ηλικία μου. Το μυαλό να μην γεράσει, το σκοπί. Το μυαλό, ε, για το μυαλό λέω ότι είναι γερασμένο. Ήθελα να πω ότι δεν με υπερασπίστηκε. Με είπε χασικρή, εντάξει. Με είπε, ξέρω εγώ, ξεδοντιάρι, εντάξει. Δεν Ας είπε ένα παιδί, παιδί μου. Το μικρό τσούτσινο δεν με υπερασπίστηκε εδώ, δε, εντάξει. Π... Δεν είχα άποψη γι' αυτό. Α. Ah. Ναι. Έχω αλλάξει κινητό και σβιστήκα να εκείνε τι φωτογραφίε που μου είχε στείλει. Και δεν θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά το... νομίζω το... δεν έλεγε σε ένα άλλον έλεγε. Για ποιον έλεγε. Τονταρήφα. Ε, ναι, γνωστό. Τον ταρήφα. Ναι, ναι, ναι. Έχει αποψη. Δραστήριο όμω, δραστηριο. Εφείλε τελικά εγώ νο... δεν ξέρω αν είναι εις αν είναι το μακρύ ή το κοντός. Κοίτα, ε, οι ειδικοί, ειδικοί λένε τα 4-5 πρώτα εκατοστά έχουν σημασία. Τώρα οτιδήποτε παραπάνω βαρέ το παντελόνι.